Έλα, συγκινημένο ακούω. Ε, δεν είμαι. Συγκινήθηκε με τον Γεωργάκη. Να μην είμαι. Από χαρά, είναι δάκρυα χαρά. Ρε φιλάρα, ακηγείευε, το θετήρα. Δεν θα γύρνα, γιατί πιστεύει. Δηλαδή, σαν το άλλο το γαϊδούρ του Γκαραμαλή, που είναι εθνικό κεφάλαιο για τον εαυτό του και δεν το προσφέρει στο λαό. Κάθεται πια παίζει στο dead soul, το έχει τερματίσει τρεις φορές. Υπάρχει ένα πλήρη εκφυλισμό εκπομπή, έτσι. Τελειώνεται τι εκπομπέ με τραγούδια. Χιαστήκατε, ούτε ελικότε τίποτα. Ναι, μα... Όμω 47 λεπτά εκπομπέ, αυτό δεν το λε. Και 47 λεπτά εκπομπέ, αγόρι μου τώρα. Άσε μα, ότι δεν έχετε υλικό. Άλλο αυτό. Ήταν 37 και είναι 47. Τι θες τώρα, να μην βάλουμε και τραγούδι. Λοιπόν, μετά ανεβαίνει εσύ πάνω θεσσαλονίκια, καμάκια. Τα ακούσαμε και τα χθεσινά σου. Σιγά το που Τι ούτε Εγώ, καμάκια. Φι... Αυτέ. Να σου πω, με ανοιχτά πόδια έρχονται σαν ή με κλειστά. Δεν μπορώ να πω. Ε, γιατί. Ε, δεν μπορώ. Οι θεσσαλονικέ έχουν και θύμη, ρε. Ήτανε που μουν για να καταλάβει. Βλέπεις. Λοιπόν, εκεί έχουμε καταντήσει. Και μετά έχει τον άλλον Ότι υπάρχουν σχολέ δημοσιογραφία. Παραβλέπουμε ότι ο καθένα γράφει ό,τι βλακίε θέλει. Τι παραβλέπουμε, ρε φίλε. Μα τα παραβλέπουμε όλα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το πήραξε να πούμε τον άλλο να του πιάσαν έτσι. Άντε, μα και βάλετε μια άλλη ώρα όπου εκεί πέρα που έχετε καβαλήσει την πένα και γράφετε ό,τι να είναι. Μαλάκα, σου πήγε καλά ο χρόνο. Ε, καθόλου. Πω, πω. Μιλάμε καθόλου όμω, πολύ καθόλου. Να σου πω, ψήφισε παλιά σύζυγα, παλιά. Πα, Στηρίζουμε, Αλέξη. Στήριζουμε, αλέξη. Εντά, όλοι μας. Εντάξει, όλοι μα. Ενδυνάμε. Όπω είμαστε όλοι πα σοκ, είμαστε και όλοι σύζυγαν με έναν τρόπο. Μια λογική καμή. συνέχεια. Όχι. Αλλά να σου πω τώρα, ναι, ναι. μήπω μήπως, το σκέφτηκε κάποια στιγμή, δεν ξέρω να το έχει κάνει. Ναι, ναι, ναι. Έριξε πάνω. Όχι, μωρέ, δεν έριξα πάνω, αλλά εντάξει. Το σκεφτόσου να όμω. Να μην το στηρίξουμε το αγόρι, Αυτό. μωρέ, τώρα. Να μην το στηρίξουμε, δεν κατάλαβα. Καταρχήν τόσο καιρό χωρί λογοκρισία, τόσα χρόνια. Δεν είχε σουρού, κάπω δεν πρέπει να ρε το σύστημα. Η ντροπή, φίλε, η πραγματική ντροπή είναι αυτό που θα ακούσει τώρα. Εμεί παρόλο που είμαστε παλαιοσυνασπισμίτε. Παπά, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο. Ε, αγόρι μου, τι τώρα. Ένα χειρότερο έχω οι ενταγμένοι στα κόμματα. Ναι, ναι. Ένα δεύτερο οι συνασπισμίτε. Η πολιτική είστε... άνοιξη. Σα έχω στο ίδιο ο... καζάνι να ξέρω. Όχι και πολλά τώρα. Όχι και πολλά. Παρά και χτυπά άσχημα. Τέλο πάντων, για πε. Εμεί παρόλο που είμαστε παλαιοσυνασπισμίτε, έχουμε συστήσει κάτι μικρέ γιάφικε εκεί πέρα και ετοιμάζουμε επανάσταση και αναβίωση του Πασόκ του 1981. Μακάρι. Εκεί όλοι και εμεί θα στηρίξουμε. Καλά, ξεκίνησε. Ε, ο Γιώργο γιατί επέστρεψε. Καλά, α το Γιώργο τώρα, εντάξει. Τι να κάνει ο Γιώργο αγόρι μου τώρα, αυτό να τον έχουμε ξεπεράσει. Ε, περίμενε, θα δει, περίμενε. Δεν ήρθε μόνο ο Γιώργο. Έφερε μαζί και το πολιτικό κεφάλαιο Λεωνίδα Γρηγοράκο. Έλα. λέμε όλα γιατί δεν τα λέμε. Νομίζω κάποια δεν συμφέρουν και δεν τα ε, λέμε. Σου πω, λοιπόν, άθετα... έλα, αφήνω. Α αυτά τα μικροκομματικά, εδώ θα αναστήσουμε τον Αντρέα, το ακού. Μακάρι. Και ήδη έχουν ξεκινήσει, γίνονται party. Έpικ party τέτοια. Χορεύει ο κόσμο στα κλάπε πα σου El gato, Ναι, που έτσι. Εγώ θέλω να χαρούμε μαζί γιατί την επιστροφή του γάμου στο Πασόκ. Ωραία, χάρηκα με άλλου τώρα. Το δώσα αλλού τι θε. Έχω το ήδη χαρί, sorry. Δεν πρόλαβα. Όχι. Μωρία, γεφυρώσα να τι αγεφύρω τι διαφορέ του. Που είχαν, ναι, δηλαδή φόφη μια γέφυρα που είχε με τον Γιώργο. Αγεφύρωτη που λέμε. Mm. Δηλαδή, σκέψου σαν τη χαλκίδα να έχει καλώσει να μην κλείνει. Την παλιά. Να θε να πα το καφέ εκεί αριστερά κατεβαίνοντα και να μην σου ανοίγει η άλλη πλευρά. Ένα τέτοιο Ρά. πράγμα έζησε. Και αυτό που το, το κρατάει στη μέση συνήθω είναι κάτι ογκώδε βαρύ. Σάπιο σε συνταγματολόγο version, Με κενό λόγο Αυτό είναι συνήθως τη μέση μιας τέτοιας γέφυρας Αγεφύρωτης Την άνοιξη Πριν φύγει δύο διακοπέ. Σου είπα βγάλε όλους τους αλυταράδες Από τη Βουλή. Η Άνοιξη έχει περάσει καιρό τώρα, ε. Ναι, το ξέρω, Α, ναι. αλλά μου είπε θα κάνω το καλοκαίρι με αυτή τη δουλειά. Τώρα θα προσταθεί και ο Γεωργάκης Αυτό το εναλύτερα θα το προσθέσει και αυτό τώρα. Τι θα τον αυτό το κάνω αυτό, Αυτό θα μα έσωσε. Δεν μα έσωσε. Μια φορά, ναι. Α, Γιατί το να δικαιούται μας... κάποιο ε... να μα σώσει μόνο μια φορά και να μην έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε σώσιμο. Σα... Ρέστατα, ωραία. Mm, Άγι... Το Τζίπλα γιατί δώσω το δεύτερη ευκαιρία που ξαναβάλετε να ξανασώσει δεύτερη φορά. Δε... Δηλαδή ο τσίπρα μα έστειου 6 έξι μήνε χωρί μυμό που ζήσαμε την πρώτη φορά. Του δώθηκε τη δεύτερη ευκαιρία να μα ξανασώσει. <laughs> ο Γιώργο όχι. Δεν σου είπα εγώ ότι είναι γύρω στο 80% με στη Βουλή που είναι λαμό για αλήθεια, μα χαράδε, κρέφτε. Καλό ποσοστό και λάτά. Καλό ποσοστό. Σκέψω ένα ίδιο ποσοστό. Μιλάω πάτα... ένα... Δε... Τώρα μιλάω, εγώ, τώρα μιλάω. εγώ. Δεν έχουμε συντονισμό. Τώρα συντονίζω, συντονίζω. Δεν γίνεται. Αν δεν τα ξεκινήσει κάτι συνήθω. Να κολλάω δελτία να καταλάβετε πώ συντονίζετε μια κουβέντα. <Κι> Έλαγε. <και γέρω. Κι> Σα παρακαλώ, μου λέτε από ποιο βιβλίο σήμερα το πρωί ο κύριο Καμπουράκη διάβαζε αυτό το απόσπασμα. Από τα απομνημονεύματά του. Ποιανού τα απομνημονεύματά του. Τα δικά του. Δημήτρη Καμπουράκη, τα εγώ μου. Εσύ ο ίδιο είστε. Ναι, ναι, ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη έκανα παρέμβαση την οικονομία παλιά. Ναι, εγώ. Πάντω κάνετε πιο ωραίε εκπομπέ στο ραδιόφωνο από ό,τι τηλεόραση. Επειδή δεν κάνω στην τηλεόραση, γι' αυτό. <Κι> να είστε καλά. Και εσεί. Αποστόλη μου Εσείς από Southampton, κατάλαβα τη φωνή Ναι, ναι από Southampton σα... Μπορείς Southamtesa <laughs> Πήρα να σα πω καλή χρονιά και σε σένα και στο Θήνιο. Και να ευχηθώ και στου ακροατέ σε όλο τον κόσμο με υγεία το 2017. Καλά, Μωρή, γιατί αυτο... είσαι κάποια πληροφόρηση, Άι, παράτα μα, τι υγεία. Yeah. Βγαίνει yeah. η ήρθε ο Τραμπ, ο Ερντογάν υπάρχει ακόμα. Άσι μα, τι υγεία. <laughs> Βλέπει υγεία που θερά <φεράζο> πλανήτη. πλανήτη. <laughs> Μόχαλα oh, την ευχή. Κάντε να την πω και μετά. Υγεία, αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Α, καλά. Άσι μα, Μωρή, τώρα παράτα μα, στην ζωή. Yeah. Μαρία, yeah. δεν θυμάμαι, Σιριζέη, εσύ. Τη Συριζέα, όχι, όχι Μακριά από εδώ Όχι, όχι, δεν είμαι Συριζέα Κοίταξε, λέει να πάρουν και την καλομήρα στο ψηφοδέλτιο. Γιατί το χωράει. Έχει μπει ο Ανδρέα ο Λοβέρδο πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή ουσ. τι λιγότερο έχει από τον Λοβέρδο, η Καλωμύρα, πες μου. Ουσ. Τουλάχιστον η καλομήρα δεν έχει μιλήσει και για σοβαρέ χρυσέ αυγέ που λέει κάτι λαϊκά κινήματα που λέει ο Λοβέρδο. Η Καλωμύρα δεν τα έχει πει αυτά. Η καλομήρα τραγούδισε κάποτε και τον εθνικό ύμνο, δεν μπορεί να το βάλετε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή. Ενώ ο ποτέ. Όχι, δύο μηδέ είναι καλομύρα. Μια χαρά είναι καλομύρα, να αφήσει τα που ξέρει. Έχετε ψηφίσει λοβέρδου και συναυτό. Μια χαρά είναι καλομύρα. Ποτέ λοβέρδο, βρε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Εγώ είμαι καπα-κάπα. Μαλακιά κάνει, έχασε την ευκαιρία σου. Έχει λοβέρδο το καπακάπα, δεν έχει. Ε, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμαστε το λοβέρδο. Αχ. Α, καλά, εντάξει. Ε, δεν συνεννοούμαστε. Σα αξίζουν αυτά που φαίνεται. Έλα, για. Για σου λεωμανιά, προχθέ με έκραξε. Η μου το σαμούτρα. Καλά θα σου έκανα, θα το άξι. δεν πειράζει, είχε το δίκιο σου, εντάξει. άμα έχει το δίκιο μου, τότε γιατί το αναφέρεις. Ένα λεπτό, ένα λεπτό να σε απασχολήσω, μόνο μα δηλαδή, όχι άλλο. Να σου πει μια καλημέρα, να στήλωσαι, εδώ που τον έχω δίπλα. Καλώς. Καλώς, είναι, Δύο μαζί το οδηγάτε. Όχι, εγώ οδηγάω, άλλος άλλο δίπλα. Α, κολοβαρά, σε σε κομπέ. Παράνομο, παράνομο, yeah. μαύρα, μαύρα, μαύρα. μαύρα, μαύρα. να σου μου, κούκλε μου, θε να σε βγάλω έξω βόλτα, να σε τρατάρω κάτι. Πού αγόρι μου, να σε πάω τσάρκα. Πού να πάμε Τζούλια Αλεξανδρά του Αναστάσιο, αυτού oh. του oh. Αγάπη μόνο. Καινούριο, καινούριο live, Αλεξάνδρα. Τι είναι αυτό? Live, εκεί είναι. Α, είναι. Ναι, το είναι χειρότερο Το κάνεις από μικρός αυτό 26 χρόνια Αγάπη μου <χωρώ> Από 12 χρονών Καλά θα περάσουμε Ναι Για. Γεια Γεια Τι θέλετε Εσείς τι θέλετε Δεν πήρα εγώ Συγγνώμη λάσος ε, Μπράβο Εγώ είμαι, καλά. Πού με πέτυχε, Γυρίσω, μα δεν μείναμε έτσι σε άνθρωπο που κάποιοι έχουμε ψηφίσει και σεβόμαστε. Ρε, γύρισε αυτό το μπουρδέλο που το 2011 και εγώ ήταν όλη η Αθήνα. Γιατί ο Βρωμόπουλο, ο Υπουργό του, και ο Ραγκούση, πήγε να μα στείλει όλου στην αυτοκτονία το Μα κακά, μα τα όλοι 200 χιλιάρικα και το αρχείο ήθελε να μα πάρει τι άδειε. Άντε να γυρίσει και το άλλο, το μπουρδέλο του 2012 που εσύ στήριζε. Τι ρε, μα το άλλο τι σου κάνει, δεν μου κάνει παιδί μου πλάκανε στη Θεύεύεσαι, τι να μου κάνει τίποτα γι' αυτό το λέω με χαρά. Όχι, πε μου με λόγια χωρί να λέμε και να βριζόμαστε Τζάμπα και Μπερεσέ. Με αποδεικτικά στοιχεία, τι καλύτερο έχει δίεση τώρα από το 2014, το τέλο του Σαμαρά. Πε μου. Αν δεν βριζόμαστε, δεν θέλω. Πού να τρεγάξω, δεν θέλω να μιλήσει μουνή, έτσι. Τα έχει κάνει γαργάρα όλα τώρα με το τζιπράκι που θα βλέπει γάμπα όλους όλου. Δεν μιλάς καθόλου τώρα. Είναι διαφορετικό, φίλε. Ένα τέτοιο γαμμό το θέλαμε. Εσένα σου είναι εμένα δεν μου είναι να μου γαμίσει ο Και τι να θέλω εγώ το Σαμαρά. Τι καλύτερο. Είναι σήμερα από το τέλος του 14 Πες μου ένα, πες μου ένα Μπαίνει αλλιώ. <laughs> με αριστερό <laughs> πρόσωμο είναι ίδιο okay. Σκέψου το σοκ για μας Να στο κάνει ακροδεξιός δεν το δέχεσαι Ο αριστερός λες δάξει οικογένεια Να φίλε γάμα δώσε Τα γυρνάς όλα ωραία καμιά. μου Άλτε με να ακούσω την εκπομπή Αν μην ακούσε μπ*** εσύ Είστε έτοιμοι σήμερα για δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση. Βεβαίω, εννοείται. Έχουμε δώσει ήδη τον καλύτερο μα 7. Mm -hmm. Αναμείνατε okay. εκτάκτω εκτάκτως, σήμερα και αύριο θα μεταδοθούμε μία ώρα νωρίτερα στην παλιά μα ώρα, 10 παρα 10. Mm -hmm. Εκτάκτω μόνο για, Δευτέρα, για αυτή τη Δευτέρα και για αυτή την Τρίτη. Για αυτή τη Δευτέρα και για αυτή την Την άλλη εβδομάδα κανονικά. Ο Τσολιά έκανε καμιά εξόρμηση ή φοβήθηκε το κρύο και το χιονιά. Ρε μασάει ο έτσι. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση του Τσολιά. Σου έχω τρομερό αφιέρωμα σε επόμενε τηλεοπτικέ εκπομπέ. Α, ah, okay. ah, yeah. Να στο καρφώσω ή να σε αφήσω oh, να το δω. Όχι, όχι, όχι. Θα τα αφήσω να το δω. Αφιέρωμα oh, για σένα. Oh. Σου, σου κλείνω το μάτι με έναν τρόπο. Oh. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, τι για να αρχίσω να βλέπω τηλεοπτική. Ε, τι να κάνω, τραβάω του τηλεφθαίρε σε έναν ένα. -ένα. Oh. Για τέτοια είμαστε, αρχίζει <laughs> ανταγωνισμό σου. Κάτσε την πήγε στον αντένα. Τι. Παλήσετε τα ύστερα oh. του κόσμου, oh. το πίστευε εσύ αυτό, ποτέ. Oh. Όχι. όχι. Τι θα πεισέσω. Ελεύθερη αγορά. Πάγο η αλατιέρα, καταπληκτικό το τραγούδι. Απλά θέλω να προσθέσω μετά τα πάω και βάζω. Πάω και, πάω και, παρακαλώ πάω και. Τα πάω και, βάζω, τα πάω και. Δεν πει. Θέλουν μπουγάτσα. Μπουγάτσα αλάτι. Α, μπουγάτσα με αλάτι έτσι κι αλλιώ, ναι. Για πε. Πρέπει να προσθεθεί ένα τρίστιχο ακόμα. Α το προσφέρω εγώ. Όμω λεφτά δεν έχουν και υπόμονη τελειώνει. Η φτώχεια και η οργή του μεγαλώνει. Πώ φάνηκε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Θα το προσθέσουμε σε επόμενη διασκευή. Θα κάνουμε μετά από 10 χρόνια πώ κάνουμε μεγάλη καλή τέχνη και ξανα βγάζουν τα τραγούδια έτσι. Να γίνει αυτό που πρέπει Θα γίνει, θα γίνει, έλα γεια. Τι γίνεται ρε φίλε πώ φάει. Ένα, θα σου πω, 45 ευρώ πλήρωσε ταξί από αεροδρόμιο, αυτό σου λέω μόνο. Εγώ για πόλεμα, Τι πειράγια για να Αυτό διάλευ. ρε. Διπλή τα βέβαια, μετά τις 12. δεν μισά. Και τι να τρέχει από δεν εγώ με αεροπλάνο έβαλε αυτό Μετά το 4 που το πήρα κονομάγα με το 12, 13, το 13 και μετά Μιλάμε πρέπει να δουλεύεις όλη τη μέρα Στην κυριολεξία Ούτε παραπονιέμαι ούτε τίποτα Εγώ λέω επόξα το Θεό που έχω δουλειά πραγματικά Γι' αυτό δεν είμαι μίζερος Οι αλλοί φύγαν Αυστραλία και Γερμανία και Αμερική φίλε που δεν είχαν δουλειά Εμείς τουλάχιστον αντέχουμε εδώ 14 Αντέ, αυτοί οι μαζί 10... α... που αντέχετε αυτούς δεν αντέχω εγώ Τι να κάνω Αφού έκλεισε η εταιρεία, πτώχευσε μετά η τελευταία πολιτική που ήμουνα. Τι να κάνω, αγόρασα ένα ταξί. Τι άλλο να κάνω, Ποιο θα με πάρει 40 χρόνια, ρε Μακά. Ξέρει κάτι, η εταιρεία αυτή που έκλεισε. Όχι, η εταιρεία έκλεισε το 2003 πριν Σαμάρα. Τότε ποιο ήταν τότε. Α, ήταν άλλε πολιτικέ το 3. Το 3 είχαμε Σιμίτη, είχαμε Σιμίτη, είχαμε Ευμάρεια. Εδί εγώ τότε ήμουνα με το Πασόκ. Να σου πω, σε συγκρίνω, αν με τον Βασίλη τον Ταρίφα, τον άλλον. Γυρολόγι του κόλου. Αυτό είχε πάει πολιτική άνοιξη πριν. Κοντά, είστε, διαχνάρια είσαι. Σαμάρα εσ Ε, αν βγάλει και την παρεμία, αυτό που λέει Από του τυφλού προτιμώ το μονόφθαλμο. Ναι, ο... αλλά πα και διαλέγει από του τυφλού. Μπαίνει σε ένα δωμάτιο με τη τυφλού για να διαλέξει. Δεν κάθεσαι έξω από την πόρτα που δεν ε, είναι τη τυφλοί, μήπω είναι και κάποιο που βλέπει κανονικά. Εκεί στο δωμάτιο το με του τυφλού, το. κάτι τρει και λίγο για να βρει ένα μονόφθαλμο. Μαλάκι. Το Σαμαρά μόνο υποστηρίζει και το έχω πει 100.000 φορέ. Δεν το καταλαβαίνει, Μαλάκι. Γιατί ήταν στου τυφλού ο μονόφθαλμο ήταν ο καλύτερο εκείνη την εποχή. Αυτό το μπούλινγκ για του Σαμαρά, για το μάτι του δεν το δέχτηκε. Αποδείχτηκε ότι είχε ένα πρόβλημα στο μάτι. Δεν κατάλα που το κάθος, δεν μπουλινγκ. ότι ήταν ο καλύτερος εκείνη την εποχή. Τώρα ότι μετά από χρόνια, γυρίσατε το να πούμε, για το που και Ότι εκείνη την εποχή ο Τώρα, τα ίδια πάλι. ναι, Μα να κάνουμε, να έχουμε να έχουμε να που να